οι οχτροί και τους φιλέψαμε ή και χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι, Η παιδιά συνταξιούχοι κι υπερδαμένοι στο προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα, τα χρήματα που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, τον τεγκόν προσέξτε και όταν σας δώσουν το οκ, για τρέξω πρέξτε Επίκασε πολύ, οι οχτροί Κλέψανε να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή Και <χι> τι Παρασκευή Είναι η μέρα της γυναίκας Είναι η μέρα της γυναίκας και είναι η μέρα της μεγάλης ασχήμιας Το τι ασχήμια και εν ονόματι της ημέρας της γυναίκας Ειλικρινά σα το λέω είναι χειρότερο από του Βαλεντίνου όρες, όρες. Αλήθεια σας, το χειρότερο του Βαλεντίνου Όπου ροζ, όπου κολο που κουνιέται, όπου βυζί που πετιέται έξω Όπου κολλάνε, όπου. Δηλαδή η γυναίκα. Η μεγαλύτερη αγοραστική αντικειμενοποίηση από την ημέρα τη γυναίκα δεν υπάρχει. Ε, το τι και. Ε, δεν πληροφορία κυκλοφορεί. Τη συμβολίζει η ημέρα τη γυναίκα, δεν μπορώ να σα το περιγράψω. Συστήνω στην αγορά, μα θέλει, το πάρα το πενενενόση με του Αγίου Βαλεντίνου, να λέει όλα μια κόκκινη και ρόζ καρδούλα. Διότι η ημέρα τη γυναίκα είναι πολύ περισσότερα. Τόσα πολλά, που νομίζω ότι. Αφού σα πω ότι είναι βεβαίω ο ΡΙΑ ΛΕΦΕΜ στου 97,8 στην Αθήνα, στους 100,7 στην Θεσσαλονίκη, είναι ο τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μα, γνωστό σα, στον τον πω. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα η Τζεφεράκου, φρέσκο παντρεμένη μα και να τη το πούμε και να πούμε να ζήσει και να είναι μια χαρά και να αγαπιέται και να μην έχει βάσανα, γιατί τέτοια τόλμη να ξεκινήσει σπίτι πλέον σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη δουλειά είναι νέα κοπέλα με αυτούς τους μισθούς και με αυτή τη διαδικασία είναι μάλλον ηρωική πράξη α, Αν θέλετε λοιπόν α, α, βεβαίως να σας υπενθυμίσω η υπέροχη μουσική και οι επιλογές είναι τις αδερφούλες μου της Νάνσης. και α, για επικοινωνία στούντιοπαπακυριαλεφέμ.gr το email real αποστολή στο 19600 real μήνυμα στο 19600 Όσοι αφορούν το SMS, 200 και το ξέρετε πολύ καλά ότι η γυναίκα θα πάει πολύ γρήγορα ε, με το που θα έρθουν τα μεσάνυχτα, μπορεί και νωρίτερα. Εκεί σε καμιά ταβέρνα, κάνα τέτοιο, γλυκιά μου σήμερα. Ακούσαμε και κάτι απίθανα. Απίθανα πράγματα του τύπου να απέχετε από τα καθήκοντά σα, τα ενδοικογενειακά. Δηλαδή, μην μαγειρέψτε μην ξεσκατήσετε το παιδί, μην κάνετε τίποτα σήμερα. Θεωρώ εγώ έτσι. Γιατί αυτό θα γιορτάσει τι γυναίκε. Θα γιορτάσει τι κλωστοϊφαντουργίνε στο Σικάγο απέναντι στην αστυνομία, όταν ζητούσαν α, αυτά που ζητούσαν. Δηλαδή, να δουλεύουν σαν άνθρωποι, να πληρώνονται σαν άνδρες και να αντιμετωπίζονται ω γυναίκες δύσκολα πράγματα πέρασαν τόσα χρόνια από τότε 1800 κάτι, καμία σημασία δεν έχει και τα πράγματα είναι 40% κάτω η αμοιβή κατά μέσον όρο σε ολόκληρη την Ευρώπη στην Ελλάδα και χειρότερα ενδεχομένω, για ίδια δουλειά ίδια ωράρια με έναν άντρα στο ίδιο επίπεδο τα υπόλοιπα μην το συζητήσουμε καλύτερα νομίζω ότι οι σύμπαθη και ο Ράι Αχίπ έχει κάνει ένα εξαιρετικό μιξάρισμα και π, τι άλλο καλύτερο από τη μουσική του Γιάννη του Μαρκόπουλου που έχει α, κυριολεκτικά συνθέσει αριστογηματικό τραγούδι και μια διασκευή του 16 από τους Manita Rock, εξαιρετικά σε όλες τις γυναίκες από έναν τρόπο που δεν τη βλέπουν, δεν τη βλέπουν τη γυναίκα Λέγκο Το σήμα Πάμε στι διαφημίσει. Θέλω να απευθυνθώ στου φίλου ταξιτζίδε που ξέρω: οι περισσότεροι άλλωστε έρευναν. Ακούτε. Θέλω τη βοήθειά σα: γιατί πήρε ο Γιώργο, ο οποίο βλωσε ένα ταξί από το παλαιό Φάλιρο προ τον Πειραιά. Πήγαινε στο πλοίο νήσο Μύκονος. Ξέχασε μέσα πράγματά του. Αν ακούει ο οδηγό, παρακαλώ σε επικοινωνήσει με το 211-200, 8200 το σταθμό, για να μπορέσει να κάνει και τριήμερο χωρί να τον τρώει η αγωνία ο Γιώργο, ε, κάθε φορά που κάνουμε τέτοια έκκληση, 9 στι 10, αν δεν έχει μεσολαβήσει κάτι αρνητικό σε σχέση με άλλον επιβάτη, αυτά βρίσκονται και τα μαζεύει κάποιο που είναι προσεκτικό. Λοιπόν, ε, ταξί από το παλαιό φάλιρο προ τον Πειραιά, προ το πλοίο νήσο Μύκονος. Είναι χαρακτηριστικό και σαν προορισμό. Οπότε, αν ακούει ο ταξιτζής νομίζω ότι θα βρεθεί. Είναι 8 το τηλέφωνο για να μην σε φίλε ταξιτζή. Και εμεί πάμε σε διαφημίσει. Τέτοια ώρα στι 6 δηλαδή έχουν συγκεντρωθεί οι γυναίκε τη Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδα για να τιμήσουν τι γυναίκε όπω του αξίζει, όπω μα αξίζει. Και όπω σημειώνουν, λοιπόν, γιατί γίνανε και αλλού έτσι, το πρωί στη Θεσσαλονίκη και στη Χίο και στην Αταλάντη και στη Λαμία. Σήμερα στη χαραυγή του 21ου αιώνα υπάρχουν όλε οι επιστημονικέ και τεχνολογικέ δυνατότητε που μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή όπως αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. Υπάρχουν δυνατότητες για να έχουμε όλες μια ζωή με μόνιμη και σταθερή εργασία, με ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, με ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά και θα μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση, σημειώνει η όγε στην ανακοίνωσή της. Οι ανάγκε μας όμως... Σκοτάφτουν στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κυβερνήσεων και των αντιλαϊκών περιφερειακών τοπικών διοικήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και όχι τι λαϊκές ανάγκες Ο καλύτερο τρόπο για να τιμήσουμε την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα, είναι να δυναμώσουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα εργατικά σωματεία, τι που αυταπασχολούμενων, του αγροτικού και φοιτητικού συλλόγου, να εντείνουμε την πάλη μα για το μέλλον που αξίζει σε εμά και τα παιδιά μα. Δηλαδή, κοντολογή, όχι ότι είναι κακό πράγμα η ποσόστοση για να πάει μπροστά η κοινωνία, αλλά είναι η μη μετρό σε μια κοινωνία που αποθαρρύνει τι γυναίκε δίνοντά του πιξελοποιημένες πολλαπλέ ευθύνε χωρί καμία κυριολεκτικά πρόνοια και βοήθεια να είναι και μανάδε και γυναίκε και εργαζόμενε και να ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά και δημόσια πράγματα και να φροντίζουν τους ηλικιωμένου καλύπτοντας όλες τις τρύπες του συστήματος και όλες τις ανάγκες του συστήματος μηδενίζοντας τον ελεύθερο χρόνο, μηδενίζοντας πολλές φορές και την ίδια τους την προσωπικότητα. Αν σκεφτείτε ότι φτάσαμε στον 21ο αιώνα φιλενάδες να δίνετε το επίδομα το κετού μόνο σε όσες γεννούν στο σπίτι Δηλαδή, γυρίσαμε έναν αιώνα πίσω αντί για σύγχρονα και δωρεάν μευτήρια με κοντά στον τόπο διαμονή τη κάθε εγγύου, και την ίδια ώρα έχουμε το τράσο να μιλάμε για δημογραφικό προ... ε, πρόβλημα. Εγώ τι να προσθέσω, Χρειάζεται να προσθέσω κάτι, Όχι. Καλύτερα να απευθυνθώ απευθεία στην καρδιά. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, είναι καινούριο. Είναι η Άλκη τη Πρωτοψάλτη στην Ερμηνεία, η Στίχνη του Μάνου Σαγρή και η Μουσική του Γιάννη Μαθέ. Όπως είπε η Άλκηστη σε αυτή την κρίζα εποχή Κάποια νέα παιδιά παίζουν Και ονειρεύονται Έτσι λιπλά απλά ενωθήκαμε Και πήραμε το μονοπάτι που οδηγεί στην καρδιά Εξαιρετικό αφιερωμένο Σε αυτές Που με τη βοήθεια των ανδρών τους Με την ενίσχυση των αδερφών τους Των πατεράδων τους Μπορούν να αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή Για τις γυναίκε που σημαίνει μια καλύτερη ζωή Για τον κόσμο <Τι> Αγάπησα βαριά και τα μάθα για να γεμίσει χαρά. Ζητάει μεροκαμάτα. Αγάπησα βαριά και ρίζωσα Μισή ζωή στην πάτη. Θες πως λυγίζουν τα κλαριά για να τα φορτώνει ανθούς βαριά πάντα η άνοιξη Τι με η χαρά να τη τα δώσω στη σειρά Που γύρω γύρω όλα με φέρνει και έχω καρδιά μου ζαλιστεί τα δώσω στη σειρά ποιο μονοπάτι δείχνει στο χάρτη το απευθεία στην καρδιά Σε κοίταξα βαθιά κατάματα αν δεν απλώσει σκοτεινιά Δε βγαίνουν τα χαράματα Αρρώστησα βαριά κι ανάσανα Ζητά το λάδι τη φωτιά Κι ο έρωτας τα βάσανα Μη μου θυμώνεις τώρα πια συμφοράς την πρώτη άφηξη. Βεβαιώ πω λιγίζουν τα καρδιά. Για να τα φορτώνει ονθουσιακό βαριά η άνοιξη. Την δαυγάματα ζητάει η χαρά. Να τη σταθώσω στη σειρά. Νηστεί. Τι μεροτάματα ζητάει η χαρά. Να τη ταδώσω στη σειρά. Κι μονοπάτι δείχνει στο χάρτη το απευθεία στην καρδιά. Λοιπόν, α, ξέρετε, ε, εγώ το γράφω αύριο στο Ζωσπάνστη. Δεν θα να ξέρω, μια και μιλάμε τώρα για τη μέρα της γυναίκας. Κόράκο κόρακου μάτι βγάζει. Λένε δεν βγάζει. Αμ να δείτε πως βγάζει γυναίκα μάτι γυναίκα. Όχι, χειρότερα από τα κοράκια, χειρότερα από τα κοράκια. Ακούστε τώρα λοιπόν. Ά, είσαι από τη μια μεριά και λες θέλω αγώνες, θέλω ισομεροκάματο, είσαι δουλειά, διευκόλυνση. Και ακούς εμεί, οι Ελληνίδες μέλη του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Ευγή έχοντας βαθύτερη συνέστηση της καταστροφής που επιφέρει το φεμινιστικό ρεύμα της εποχής μας είμαστε ενάντια σε κάθε λογής για την ισότητα των δύο φύλων. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Για το επίπεδο. Πάρα το κοράκι ή κάτω από το κοράκι. Εξέρω. Εσείς θα το αποφασίσετε. <σχυ> λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Ο καλήσπέρα. Στην εκπομπή και σε όλου, καλέ απόκριε να έχουμε όλοι. Ναι, φτάνει να μην έχουμε αποκριάτικο εορτασμό τη ημέρα τη γυναίκα. Και πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα καλά λόγια τα βαστάω έτσι για μένα, ναι, και δεν τα διαβάζω στον αέρα. Λοιπόν, ε, γεια στο στόμα σου, λέει ο Παναγιώτη. Ναι, φαντάζομαι ότι τα έχει δει και εσύ από το πρωί αυτά. Και τη βλέπει τη γυναίκα σου ενδεχομένω να γυρνάει από τη δουλειά. Τη βλέπει να αντιμετωπίζει τα παιδιά, να αντιμετωπίζει και σε σένα, ναι. και, σένα ναι, και μετά. Βλέπει ότι δεν είναι ρε παιδάκι, πώ θα το κάνουμε. Ένα κολάν παίζει σήμερα. Ένα κολάν, το εννοώ. Ένα κολάν που κάνει τράψει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ε, και θα το πω αυτό για τον Θωμά, γιατί έχει με τρυφεράρα μέσα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τη Λιάνα Θέλω να πει στη θεία μου την κομμουνίστρια. Μια σύγχρονη Ινέσσα Αρμάν να είσαι πάντα καλά. Ο Θωμά από το Κατέρμπορη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει και σε εσένα είναι το ίδιο. Και πάμε σε δύο ανθρώπους που δεν το φαντάζεστε πίσω το 1952 γράφουν ένα τραγούδι το Ιζεμπέκικο, λένε το χορεύουνε μόνο άντρε. <laughs> Έρχεται ο Μεστίχους ο Αλέχος Ακελάριος και ο Μιχάλης ο Σουγιούλ, εδώ θα το ακούσετε από το Μακεδόνα σε εκτέλεση του 16 και γράφουν το τραγούδι «Άρχισαν τα όργανα». Αν σκεφτείτε ότι το τραγούδι είναι γραμμένο το 1952 και η πλήρης κατοχήρωση των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα μα ψηφίστηκε στι 8-28 Μαου του 1952. Μεταξύ μα, αν δεν είχε υπάρξει κυβέρνηση του βουνού με ψήφο στι γυναίκε, δεν θα ερχόταν το 1952. Μπορεί να ερχόταν και το 1962 και το 1972, όπω έγινε στην Ελβετία που έφτασε το 1970 το δικαίωμα τη ψήφου. Ε, και τελικά, παρότι ψηφίστηκε το 1952, το Νοέμβρη δεν τις αφήσαν να πάνε στι εκλογές γιατί δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι και έτσι η Ελένη Σκούρα ήταν το 53 σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτηνα Λοιπόν, η ισότητα των φίλων καθιερώθηκε στο σύνταγμα του 75 στην πραγματικότητα πόρο απέχει οπότε κρατήστε το φτού σου κοπελάρα μου από το 52 γραμμένο για τη γυναίκα που χορεύει Ζεϊμπέκικο και τη χαίρεται ο άντρας που την καμαρώνει και την αγαπάει. Άρχισαν τα όργανα... Σιχώ από τη φέση σου Κόρεψε με κύκο. Λίγισε τη Μέσου. Κυμπήσε τα ποδιά σου Πάνω στο να σύντο έτσι μου γουστάσει. Έτσι σ' αγαπώ. πισέ τα για σου πανούστο να έτσι μου γούσταρες, έτσι σαγαπώ. Άρχισαν τα οργάνα το παλιό δερβίσικο, να μη μου το χορεύεις. that Με σημερα σήμερα γλυκά-γλυκά και συντροφιά. Δεν τι έχω και σε μεγάλη εκτίμηση τι απόκρισει, το λέω. Με προσωπικό είναι, α πούμε, πούμε, και ότι είναι και εξομολογητικό. Και ξέρετε, άμα είναι η μέρα τη γυναίκα σήμερα, και χθε το βράδυ έχει ακούσει τη μαγδαφίσα, εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνει. Και τη μάνα και τη γυναίκα, και ότι δεν μπορεί να γιορτάζουν όσε γυναίκε. Δεν γίνεται. Μπορεί να γιορτάζουν οι ναζίνε σήμερα. Δεν μπορεί. Πώ να το κάνουμε τώρα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην κάνει επίκληση. Δεν μπορεί να μεγαλώνει το παιδί σου για να γίνει ναζί και να γιορτάζει τη μέρα τη γυναίκα όταν ο Χίτλερ και υπάρχει και, ακόμα και στην ιδεολογική βιβλιοθήκη των Χρυσαυγητών. Σαν θέση, λέ, έλεγε ρητά και ισχύει μέχρι σήμερα για του ναζί και τι ναζίνε του ότι ο κόσμο τη γυναίκα είναι μικρότερο. Και οφείλει να είναι μικρότερο γιατί εξαντλείται στο τριπτυχό Πεδιά. Σπίτι, εκκλησία. Στα γερμανικά τρία κάπα. Κίρθεν και ναι, δεν είναι καπα-κάπα, όχι, όχι, είναι κίρχεν, και έτσι τα λένε, τρία κάπα είναι οι τρει λέξει που σα λέω. Λοιπόν, αυτές τι να γιορτάζουν σήμερα, να γιορτάζουν τον μικρότερο κόσμο, στον οποίο οφείλουν εκ τη φύσεω να ζουν. Μπλεχ. Προτιμώ τα μηνύματά σα. Λοιπόν. Είμαι η ξαδέρφη του Θωμά από το Κατέρμπουργκ. για σου, για ένα μέρα κλίνα. Σου στέλνουμε πολλά φιλιά. Σα αγαπάμε οικογενειακώ. Πολλά φιλιά από την Κρήτη. Λοιπόν, σα τα αντιγυρίζω σταυρωτά μαζί με όλα τα γόρια και όλα τα κορίτσια που είναι εδώ στο στούντιο σήμερα. Λοιπόν, να πάω στον ε, Γιάννη. Όλα τα πολιτικά κόμματα προορίζονται να διαμεσολαβούν μεταξύ λαού και τη κυβέρνησή του. Oh, δεν ξέρω αν είναι δημεσολαβητή από πότε έχουν τα κόμματα. Το κουκουε πάντο δεν θέλει να είναι διαμεσολαβητή Θέλει να κάνει αυτό που θέλει ο λαό. Ε, όχι να τον εκπροσωπεί να τον αντιπροσωπεύει. Ε, να είναι εντολοδόχο. Λοιπόν, σήμερα, οπότε τα υπόλοιπα σήμερα με τη μέρα και επειδή μια και αναφέρεσαι και στον Ανδρέα Παπανδρέου, α τα καλύτερα, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα. Το ξέρει, τα διαβάζω τα περισσότερα. Δεν κολλάει στην ατμόσφαιρα τη μέρα σήμερα. Ονώντα χρόνια πολλά και εμεί αντάμα, γιατί πώ να είναι αλλιώ χωρί εσά αυτό το θαύμα που λέγεται Ζωή. Σε ευχαριστούμε όλες εδώ μέσα στο στούντιο. Ο φίλος ο Σεπολιώτης το λέει απλά και καθαρά. «Γυναίκες είστε όλος ο γαλανός ουρανός, να είστε καλά για να είμαστε κι εμείς». <Κι> καλά, ο γαλανός ουρανός δεν το ξέρεις έτσι έτσι. Ε? και συνεφιάζει και γκρινιάζει και βαραίνει και πετάει και κεραυνού. Εντάξει, <Κι> το καταλαβαίνω πως το λες το γαλανός ουρανός, αλλά εμείς θέλουμε να μας αγαπάτε και όταν γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, όταν ρίχνουμε και κεραυνού, δεν του ρίχνει μόνο ο Και βροχούλα, χωρί βροχούλα, μαμ δεν έχει, μαμ δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Λοιπόν, και κλείνω με την ειρήνη τα μηνύματα. Μέχρι στιγμή, καλησπέρα, συντρόφισα. Πολλά φιλιά σε όλου και σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια τη παρέα, πόσο δίκιο έχει. Σήμερα η μέρα υπενθύμηση. Όταν οι γυναίκε παίρνουν στον νόμο του την ιστορία και την πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Από τις ηφάντα τη Νέα Υόρκης, στι γυναίκε του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Λούξεμπουργκ, Κλαρατσέτκιν, Κρούπ Σκαλιά. Κολοντάι, πασιονάρια. Στι γυναίκε του ΑΜΕΛΑ, στι γυναίκε του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, τι εργάτριες και τι αγρότε όλου του κόσμου. Στι επιστημόνησε, στι άνεργε του σήμερα. Σε αυτέ που αγωνίζονται με πείσμα για ένα μέλλον που αξίζει σε εμά και στα παιδιά μα. Να σε καλά, Ειρήνη, και νομίζω ότι μπορώ να σα αφιερώσω σε εσά μήνυμα ταποστολής τα παραμύθια της καρδιάς του φίλου του Κώστα του Φαλκόνη από τη Θεσσαλονίκη που γέγαψε τη μουσική και το τραγουδάει σε στίχους Χρήστου Παπαδόπουλου γιατί? γιατί βρισκόμαστε στο χάρτη αυτό της συμφόρα που νοβοράς και που νονότος κανείς μας δεν ξέρει Στο χάρτη αυτό της συμφοράς Που είναι ο και που είναι ο φορά Ποιον αφοράς, πώς προχωράς Και που χωράς να είσαι ο πρώτος Στο χάρτη αυτό ο θησαυρός Είναι ένα κόκκινο σημάδι Ένα σταυρό και ο τυχερός Θα πιει νερό, το πηγάδι. Ποιο παραμύθι να σου πω το αγαπώ σου το παν κι άλλοι σ' μαχαίρι κι αν κοπώ στα γόνα αίμα δεν θα βγάλει τα παραμύθια της καρδιάς που τη σε το βέλος Μοιάζουν αυτά της χαλή άρχοι δεν έχουν ούτε τετέλο. Στο χάρτη αυτό κάθε φιλί Ανατολή, Μαζί και Δύση. Ποιον ωφελεί με στο κελί που οι δειλήτων έχουν κλείσει. Στο χάρτη αυτό ο θησαυρό είναι ένα κόκκινο σημάδι. Ένα σταυρό και ο τυχερό. Θα δει το φως με στο σκοτάδι. Ποιο παραμύθι να σου πω το σ' αγαπώ σου το πανιαλι κι άλλοι αν κοπώ, στα γόνα αίμα δεν θα βγάλει τα παραμύθια της καρδιάς. Τη φαρμακό σε το βέλο μοιάζουν. Αυτά τη χαλίμας αρχή δεν έχουν ούτε τέλο. Ποιο παραμύθι να σου πω το σ αγαπώ σου το παντιάλι. Σο πιο μαχαίρι κι αν κοπώ. Στα γόνα έμα δεν θα βγάλει τα παραμύθια τη καρδιάς Που τη φαρμακό σε το βέλος Μοιάζουν με αυτά τη χαλιμά. Άρχοι δεν έχουν ούτε τέλο. Λοιπόν, ε, τώρα έχω να σας κάνω μία κληροσούλα, μία κληροσούλα. Και ε, έχω να σας πω να περάσετε και να διασκεδάσετε, στα αλήθεια. Το θέατρο είναι μικρό, αλλά η παράσταση μεγάλη. Είναι οι του Μολιέρου σε μετάφραση και διασκευή της Μέρης Βιδάλη. Λοιπόν, είναι... Παίζουν η Βιδάλια, η Τζολετάκη, ο Ποστολόπουλο, ο Τζέμο, ο Νιάρχο, η Δαδύρα, η Κάραλη, ο Δρακόπουλο, ο Στουρμελίδη. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Κατερίνα η Μαντέλη. Και οι Στεφτοσπουδέ του Μολιαρού είναι μια κομμαδία με διαβολεμένη πλοκή. Έχει έξοχα σχεδιασμένου χαρακτήρε, έξυπνου διαλόγου, γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Είναι το μοναδικό έργο που έγραψε ο Μολιάρο με πρωταγωνιστικού ρόλου αφιερωμένου, δοσμένου δηλαδή σε γυναίκε. Και αφορά ένα μεγάλο αστό που είναι πετρεμένο με μια αυταρχική γυναίκα. Λατρεύουν τα γράμματα και τις επισήμες. Η μικρή τους κόρη κάποιον αγαπάει που η μαμά δεν τον θέλει. προτιμάει για γαμπρό τον Σοφολογιώτατο ε, Τρισοτέν. Ε, αρχίζει η ενδοοικογενειακή κόντρα και γίνεται το σόσια θα περάσετε καλά. Θα πάτε στο Θέατρο Διάχρονο ε, Πηθαίο 5052 στο Νέο Κόσμο. Την Κυριακή, στη παράσταση είναι στις 7.30. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις. Τα παιδιά μου είπαν θα είχαμε παραπάνω προσκλήσεις Αλλά είναι 60 θέσεων το θέατρο Και η παράσταση είναι sold out Οπότε και οι δυο προσκλήσεις Δυο διπλές προσκλήσεις Είναι ήδη πολλοί Για τους πρώτους δύο που θα τηλεφωνήσουν το 211 208 200 800, Και εγώ με την Ελεονόρα Ζουγανέλη Και το μήνυμα Αμάτσα τον δεύτερο βεβαίως Και την Ελένη Φωτάκη στους στίχους Να σας πάω ω στις θάλασσε, Αφού προηγουμένω πάμε σε διαφημίσει. Αστό, θα βρω και θα αγαπήσω Ας μη να σ' απαντήσω Πότε και πως Μαύρο το φως πάρ' το πίσω α πια μου το κι αν το θες, ναι, θες ναι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ναι, επειδή ήδη ήρθε τώρα και θα παρουσιαστεί ω true news απέναντι σε fake news και επειδή βαρέθηκα αυτή την ιστορία και την αντιπαράθεση και σας λέω ότι τη βαρέθηκα διότι το πρόβλημα μας έχει φτάσει να είναι περισσότερα από όλα η κριτική ικανότητα των παραληπτών των μηνυμάτων ω news και στην εποχή του διαδικτύου που ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει ως νιούς ό,τι του καπνίσει όποτε του καπνίσει στο επίπεδο μιας πολύ συγκεκριμένη προπαγάνδας με αλγορήθους από το να παρακολουθεί τι λέγεται μέχρι το να κατασκευάζει τι λέγεται με κορυφαία στιγμή όχι αυτά που σας είπαν τώρα ένα πείραμα που έκανε τον Άτο και έφταξε ψεύτικους λογαριασμούς τα αχαμουδήθεν γιατί έψαχνε τους ε, Ρώσους και το έκανε παντού κάτι δολάρια. Και άρχισε να διαδίδει πράγματα έτσι που να μην μπορεί να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα κυριολεκτικά στο διαδίκτυο. Αυτή όμω είναι η πραγματική είδηση, ε, η οποία παρουσιάζεται και πανηγυρικά από πλευρά κυβέρνηση. Έγινε και υπογράφηκε μια συμφωνία για τη διάνοιξη συνοριακής διόδου Λεμό Μάρκο Βανόγκα στην περιοχή των Πρεσπών. Από την ελληνική πλευρά υπέγραψε η αναπληρώτη Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου. Και από βορειομακεδονική πλευρά, ο κύριο Νικόλα Δημητρόφ, ο υπουργό εξωτερικών. Ε, λοιπόν, τι είπε ο Δημητρόφ, η μακεδονική γλώσσα που ομιλείται από του πολίτε τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και τη Διασπορά μα, όπω έχει συμφωνηθεί με το άρθρο 7 της Συμφωνία των Πρεππρεσμών, δεν έχει καμία σχέση με του Έλληνε Μακεδόνε. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι, αφού ρε φίλοι, αναγνωρίσω ότι δεν έχει καμία σχέση με του Έλληνε Μακεδόνε που προπήρξαν στην περιοχή και ομιλούσαν από του Εντό αγωγικών κατά Συμφωνία Βόρειο Μακεδόνες, χωρίς εισαγωγικά Βόρειο Μακεδόνες, έτσι όπως υπογράφτηκε η Συμφωνία. Γιατί επιμένετε να τη λέτε σκέτη Μακεδονική? Γιατί επιμένετε να τη λέτε σκέτη Μακεδονική? Γιατί δεν είναι σύλλαπο Μακεδόνικη? Γιατί δεν έχει έναν προσδιορισμό που να εξηγεί ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, και επειδή η Συμφωνία υπογράφτηκε σε γλώσσε, σε αυτήν που μετράει πιο πολύ από όλα, δηλαδή την Αγγλική, την Ελληνική και την Μακεδονική. Το αφήνω στην κρίση σας και προτιμώ το σκότο σέμε. Γιατί λέω το σκότο Λοιπόν, το τραγούδι γράφηκε το 1956. Ηχογραφήθηκε το 1957 στην Αμερική από την Μεριλίντα. Σηματοδοτεί στην πραγματικότητα τη μετάβαση του Χιώτη τότε από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το τρίχορδο στο τετράχορδο μπουζούκι. Πολύ μεγάλη αλλαγή, έτσι και εξαιρετική έφερε το ρεμπέτικο τραγούδι και το λαϊκό τραγούδι μέσα στα σαλόνια των μικροαστών και των αστών. Και κυρίως άφησε μια πολύ μεγάλη κληρονομιά ο Χιώτης. Η στίχη του χρήστου Κολοκοτρώνη, η μουσική του Μανώλη Χιώτη, στην πρώτη εκτέλεση ήταν ε, η Μάγια Μελάγια και εδώ θα τα ακούσετε από έναν άντρα που το λέει και είναι απολύτω πιστικό. Γιατί όταν μιλάμε για μαχαίρι και για έρωτα, Είτε το λέει άντρα άνδρας, το λέει γυναίκα, σημασία έχει να ανεγνήσει τα αισθήματα και επομένως πιστικά. Και το λέω αυτό γιατί είναι από τι πολύ καλές εκτελέσεις του Χριστου του Θεού το 2015 το αφιερώνω σε όλους τους άνδρες που αγαπάνε τις γυναίκες με όλες τους τις ιδιότητες και όχι μόνον ερωτικά. Και τις φίλες τους, και τις μάνες τους, και τις ε, ε, ε, ξαδέρφες τους, και τις αδερφές τους και τις γυναίκες των φίλων τους... Χωρίς αυτό να είναι κατά ερωτικό Λοιπόν, σας το αφιερώνω Ας αφιερώσουμε ένα τραγούδι Εμείς οι γυναίκες σήμερα που γιορτάζουμε Σε άντρες Διαστώματος Χρήστου Θηβαίου η Για την ακρίβεια τα στήθια μου καρφώνει που λίγο λίγο ζυγώνει στην καρδιά Αχ το μαχαίρι αυτό που με πληγώνει Είναι η μαύρη η δική σου από Σκότωσέ με Δεν μπορώ Μπορείς εσένα ναι, να ζήσω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 για σένα αργό πεθαίνω, Και με στο κλάμα ζητώ παρηγοριά Μα δεν πειράζει εγώ θα περιμένω Ώσπου να φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά Σκότωσέ με Δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω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 Να ξατζηγήσω! Κλατζήκησω! Κλατζήκησω! Ναι, ρε λοιπόν, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη, και στον ήχο είναι τώρα μαζί μου τη δεύτερη ώρα ο Γιώργο Σοκαριαβρέκη, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο Λίτσα Ζεφεράκου. Στο, στη μουσική πάντα η αδερφούλα μου είναι η να Κανέλη στο μικρόφωνο και απευθύνομαι σε έναν ταξιτζί που πήρε ε, το φίλο Γιώργο από το Παλαιό Φάλληρο προς τον Πειραιά να τον πάει στο πλοίο νήσιος Μύκονος. Εκεί μέσα ξέχασε διάφορα πράγματα. Όποιο θα έχει βρει αν ακούει ο οδηγός παρακαλείτε να επικοινωνήσει με το 211 200 και εγώ να πάω στα μηνυματάκια σας οποία συγκεντρώνονται και εύκολα ειδικά πάνω στι διαφημίσεις Α, καταρχήν χρόνια πολλά λέει η σταματία σε μια γυναίκα που μοιάζει με τη θάλασσα γι' αυτό ούτε μαθαίνετε ούτε χαλιναγωγείται χρόνια πολλά στις γυναίκες που είτε το θέλουν είτε όχι πρέπει να είναι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα που δεν τη ο φίλος ο Γιάννης ο Τσάκαλης ε, ε, αμέσως αντέδρασε σε αυτό που είπα Α, νομίζει λέει ότι κάποια γυναίκα ίσως η Θάτσερ το είπε αν θέλετε λόγια ρωτήστε έναν άντρα αν θέλετε κάτι να τελειώσει ή να γίνει δουλειά ρωτήστε μια γυναίκα λοιπόν ε, εύχετε να απολαύσουμε μια ιδιαίτερη μέρα που κερδίσαμε και αξίζουμε 100% α, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη λοιπόν ε, ο φίλος ο Κομρινός γράφει Γιάννα καλησπέρα στις καπιταλιστικές χώρες έχουν πολύ πλάκα αυτή τη μέρα σήμερα Ανάγκασαν πρώην Υπουργό και τώρα βουλευτή του κόμματο του Κέντρου να παρετηθεί γιατί εδώ και πολύ καιρό έβαζε χέρι στι βουλευτίνε του Συντηρητικού Κόμματο. Η πρόεδρος του κόμματο του Κέντρου, η Άννη Λεεύ, γυναίκα, πήρε θέση σήμερα μόλις στι 28 Μάρτη. Και για να τιμήσει την ημέρα, πώ τη ζήτησε να την τιμήσει, Την παρέτηση του τσαχπινογαργαλιάρι. Τρομάρα του να κλε και να γελά. Συνεχίστε με τα υπέροχα τραγούδια σα, αυτό πάει στην Άντση κατευθείαν. Α, να παράσω τώρα α, στον φίλο που δεν υπογράφει α, για να μπορώ να... Δήμη, Δήμη, Δημήτρης μάλλον ή μπορεί να είναι και η Δήμη, δεν ξέρω Λιάνα, πες και για το πεζομάδωμα και τις βίες στρατολογήσεις των συμμοριτών εκείνα τα παιδιά μάνες δεν είχαν καλέ, σοβαρολογεί τώρα στα αλήθεια σοβαρολογής μάνα ήταν και η Φιδερίκη, δεν λέω αν εννοείς κάτι τέτοιο γιατί την έκφραση συμμορήτης έχω πολύ καιρό να την ακούσω γιατί αυτές οι μάνες που χάσαν τα παιδιά τους ή υποχρεώθηκαν ήταν στο βουνό και πολέμαγαν για να είναι τα παιδιά τους ελεύθερα. Τα υπόλοιπα άστα μη τα πιάνεις τώρα γιατί αυτές οι συμμορήτικες κρυφές δηλώσεις πάνε στις εντολές του Χίτλερ για τις γυναίκες που πρέπει να ζουν σε μικρότερο κόσμο. Λοιπόν, λοιπόν... Ο φίλο ο Ανδρέα από το Λονδίνο. Σου στέλνω μια φρέσκια είδηση από το προοδευτικό Λονδίνο. Αχ, καλέ είναι, πιο προοδευτικό από εδώ, τι λε τώρα. Εμεί για πρόοδο μόνο Τσίπρα μιλάει. Ειλικρινά, γιατί ένα ακόμα εδώ, δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Ο Λονδρέζο ντρεπρενεά, ελληνιστή ανερχόμενο επιχειρηματία, φέρνει παγκόσμια πρώτη στι προσλήψει. Το Network 14 είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει σκοπό να λειτουργήσει. Ω δίκτυο κοινωνική δικτύωση των εργοδοτών. Το πλάνο είναι οι εκάστοτε εργοδότε να μπορούν να συνομιλούν με άλλου εργοδότες και να έχουν πρόσβαση στι συστατικέ επιστολέ που γράφει ο ένα τον άλλον, ανά πάσα στιγμή, αλλά και στο επαγγελματικό παρελθόν αυτού που ψάχνει δουλειά. Έτσι, αν είσαι εργοδότη και χρειάζεσαι κάποιο νέο υπάλληλο με συγκεκριμένε δεξιότητε, θα μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον άλλο εργοδότη που έχει το δυναμικό του άνθρωπο με το προφίλ αυτού που ψάχνει. Ταυτόχρονα, όσοι εργοδότες προστάρουν νέε θέσεις εργασίας online, η πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάς σε μήκειό τη επιλογή του. Ο στόχος, λέει, ο ιδρυτής της πλατφόρμας, ο Diamond, το Ellen Diamond, είναι να αποκατασταθεί η ηθική τάξη στις προσλήψεις. Ακούστε πώς βαφτίζεται. Η ηθική τάξη στις προσλήψεις, όπως λέει και ο Ανδρέα, αυτό το ηλεκτρονικό δουλοπάζαρο. Παλιά πηγαίνανε σε μια πλατεία, κοιτάζανε τους δούλους, ανδρες ή γυναίκες, στα δόντια, στα μπράτσα, στα πισίνάμα ήταν οι γυναίκες, στα βυζιά και μετά αποφασίζανε με πλειοδοσία ποιο θα τους πάρουν. Τώρα ανταλλάσσουν το ίδιο πράγμα κάνουν οι εργοδότες, έχοντας φακελώσει και το παρελθόν και τις συστατικέ επιστολές αλλωνών για να πετυχαίνουν το καλύτερο δουλικό τεφαρίκι τε ε, σε επίπεδο COU. Λοιπόν, ε, φίλε μου Τάσο, το αν γέμιζαν ή δεν γέμιζαν οι γυναίκες στα μπάρ το 80 και το 90 ήταν συνάρτηση της οικονομικής ευμάρειας περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο και να κλείσω με το Θοδωρή, χρόνια πολλά σ' όλες τις γυναίκες ε, του κόσμου χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, χρόνια πολλά σε εσένα Λιάνα και σε όλες εκεί και να σα ακούμε φωνή ελευθεριές, φωνή αλήθειας, φωνή της εργατίας Οπότε εγώ θα σας... Αποδώσω δια των βόμβων τα έψιμα των μηνυμάτων στο τραγούδι ο και ο Πάνο Πενταρίτσα Γέννηση 2014. Ο ήλιο δεν μα ξέρει. Ονειρευόμαστε γύμνοι, Χέρι με χέρι. Στερεύουν οι σκέψει μα. Τα πήματα πεθαίνουν. Και όσοι μίλησαν πολύ, για πάντα θα σωπαίνουν. <ΣΣ1> Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Μα κάτι μου θυμίζει και ότι έσει παλιά στο αύριο με ορίζει, για λέγω φιλούς και γονείς για λέγω εμπειρίες και βγάζω εισιτήριο για άλλε πολιτείες. Και να που όλο και πιο κοντά μου Κρυφά και δαιμονές Κουρδίζουν τα φερά μου Και να πω δεν θέλησα Να πέσω στην παγίδα Τα μάτια μου τα εκλίσα Κι όλο τον είδα. Τα μάτια μου τα εκλίσα Κι όλο τον είδα. Αχαλληλωτή και φωτεινό μου πνεύμα. Πώ πέσατε τσι χαμήλα. το ψέμα. Ξεχάσατε την να Και την ουράνια πτώση γιορτάζετε τη γέννηση. Σπουδάζετε τη γνώση. Όλα γινόνται για να αγαπήσω Και κάθε σκοτεινό γιατί Με δάκρυ να φωτίσω Εκεί βαθιά στο πονό μου Να νιώθω το αντίγμα σου Να σκύβω και να προσκύνω Τα πόδια τα γυμνά σου Και να μου με και πιο κοντά μου γριφάδε και δαίμονε Κουρδίζουν τα φερά μου. Και να όμω δεν θελήσα να πέσω στην παγίδα τα μάτια μου τα, τα έκλεισα. Κι ολό τον κόσμο είδα. Τα μάτια μου τα έκλεισα. Κι ολό τον κόσμο είδα. Κλέψανε, λένε. Διαβάζω από ένα εξαιρετικό κείμενο του Διονύση Μαλαπέτσα στην Κατιούσα. Η 8η του Μάρτη δεν είναι μια ακόμα μέρα στον ημεροδίκτη Δεν είναι μια μέρα που βγαίνουν έξω οι γυναικοπαραίε. Δεν είναι άλλη μια μέρα εμπορική εκμετάλλευση που θέλει τι γυναίκε θύματα του καταναλωτισμού. Δεν είναι μια μέρα γιορτή. Είναι μια μέρα μνήμη. Είναι μια μέρα αγώνα. Είναι άλλη μια πρωτομαγιά. Είναι μια από εκείνε τι μέρε που έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα, ώστε προκαλούν την καμπύλωση ακόμα και του χωροχρόνου παράγοντας εκείνο το παράξενο φαινόμενο όπου το χθες αρπάζει από τα βρόχια το αύριο και το τραβάμε δύναμη για να έρθει πιο γρήγορα και να γίνει σήμερα. Και όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα σε ένα χρονικά προσδιοριστο τώρα σε ένα χρονικά απροσδιοριστο παντού. Τέτοιες μέρες δεν συναντάς πολλές στο ημερολόγιο. Γι' αυτό καλό θα ήταν να τις μάθεις να τις ξέρεις, να τις θυμάσαι και να τις διαλαλείς, να τις κάνεις μπαντιέρα. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω διαβάσει για αυτές τις μέρες και μπείτε με κατκιούσια.gr διαβάστε το και θα ε, δικαιώσετε την προτροπή από το αποτέλεσμα για να παίρνουν τα πράγματα τις ουσιαστικέ ιστορικές τους διαστάσεις. Και όταν μιλάς για ιστορικές διαστάσεις ας πάω σε έναν άντρα. Έχω τρεις διπλές προσκλήσει για το Σάββατο και τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή για τον Άρη τον Άρη τον Βελουτιώτη στο έργο της Σοφίας Σαδαμίδου με τίτλο Άρης που θα έχει ανεβεί σε σκηνοθεσία Βα, ε, Βασίλη Μπισμπίκη στον τεχνοχώρο Καρτέλ στο Βοταγενικό από τις 13 του Οκτώβρη παίρνετε το Μητρό Ελαιώνα και βγαίνετε εκεί μπροστά λοιπόν είναι ο Τάσος Σωτηράκης το ρόλο του Άρη τι φωνέ του δανείζουν ο Ιθοποιό, το Δορίζο Ανάτο και ο μικρό Πέτρο Φλωράκη, γιατί μιλάμε για μια παράσταση που δεν πρέπει να τη χάσετε. Όπω έλεγε και ο Γιάννη Ρίτσο, ο Βελουχιό τη Οάρη κρέμεται σαλιστή, και κάτω οι Αλαμάνοι, κάτω οι ληστέ, και κάτω τα τσακαλιά τη Προδοσία, χορεύουν και μεθάνε μετάγειο το αίμα του. Και πάνω εκεί στι πέτρε που το αίμα του έβαψε πάνω στο κοφοβούν τη Λευτεριά, μια πέρδηκα χλιμένη, μυριολογή κρατάει ένα κομμάτι από τα το του και βρέχει το με δάκρυα και το φιλί. Συμπληρώνονται 72 χρόνια από τον Ιούνι του 45, όταν έφυγε από τη ζωή με το κεφάλι ψηλά όπως έζησε κυκλωμένος από τους διόγδες του. Θα το ευχαριστηθείτε. Το τραγούδι μου σε στίχους Αγλαιίας Κλάρα μελοποίησε και ερμηνεύει Εροφίλη. Θα περάσετε καλά. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο και τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στο 2.11.208.200 οπότε τι θα ακούσουμε σε στίχους και μουσική Αλέξανδρου Χάντζη και εξαιρετικό Βασίλη Παπακοσταντίνου το σικο γραμμένο το 2015 σικο και Παρανάποδες να ξεφτυλιστούν οι ξένοι πράκτορες Παράζεις, δεν μπορεί Να λες πως δεν σε νοιάζει Την άκρη σου Στη φτυνιά Την νοικιάζεις Στη ζέμη σου Πολύ βαθιά Παίνει το ξένο χέρι Και σου φωνάζουν Τα σκύλια Η φτυνιά στο πανέρι Σηκώθα και πάρε το πλοσού μπήκαν οι βαρβάροι Ξανα στο τόπο σου, μου, Και πάρε ανάποδες, να ξευκίνησουν οι ξένοι στρακτορές σε στο νηρο και τι μεγανιδωξα μα το νηρο ήταν αλλού και σου μηνει λοξα εγω το δεν το δεν γινετο μα το καμενο βασισ σηγνωμιαν σα αντιμιλο και χω περισιο φρασος Σηκώ και πάρε το πλωσκού, μπήκαν οι βαρβάροι, ξανά στον τόπο σου, σηκώ μου και πάρε ανάποδες, να ξεθυνιστούν οι ξένοι να ξεφτίμισκουν ηξεμιστραχορές. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργό δεξιότητης Γυναίκε σήμερα μαζί με τη ίσις του στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο στο μαξιμο. Ε, όχι δεν είναι νονπει η πραγματική πραγματικότητα τα είναι ε, ένστολες πιστιμόνισες δρεβευμένες συπούργινες την κυρία Δούρου. Ε, καθαρίστριες που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα όχι δεν κάλεσε προσφύγινες από τη μόρια, δεν κάλεσε τις καθαρίστριες του του Μοκαήτιου, που είναι στο δρόμο και διεκδικούν να πληρωθούν οπότε λέω και εγώ για να μην πω τίποτα άλλο να κάνω τη χάρη σε έναν άντρα σήμερα στο φίλο Λεόντιο ο οποίος πήρε και ζήτησε ένα τραγουδάκι από την Ατάσα Τυμποφύλου που τιμά το φίλο της ίσως ο γυναίκες αλλά και άντρες στο χώρο της και διάλεξα να σου παίξω τα μεθύσια σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου παρακάμπτοντας ο την Άντσι λόγω της ημέρας γιατί δεν μου το έχει σήμερα στην πλήλις το έχει βάλει άλλες φορές και για να το χαρίσω εξαιρετικά στι γιαγιάδες με ένα καροβάσανα στι γυναίκε με ένα καροβάσανα που καταφέρνουν να έχουν παιδιά, να έχουν εγγόνια, να δουλεύουν, να προσφέρουν ακόμα και στον ελεύθερό τους χρόνο και έχω να είναι φίλες μου και να αντέχουν και να πιούνε και κάτι παραπάνω που εγώ δεν το αντέχω και γι' αυτό τη ζηλεύω στην Αθηνά και στην Εύη και στη Βάσο. στα μεθύσια μου και πιάνεις πρώτη θέση λες και δεν ξέρεις πως μέθω, γιατί όταν είσαι που βρεθώ τα αφήνω όλα στη μέση δε και Κάτι Σάββατα που πάω να ανασάνω Οπότε θες φέψεις, γυρνάς Και τις παρές μου κερνάς Και πέφτω να πεθάνω Εγώ εσένα αγάπη μου Και σου το λέω στα ίσια δεν σεπενθώ στο δάκρυ μου, ούτε στα δυο μου. Δεν στο δάκρυ μου, ούτε στα δυο κρεβάτι μου. Έχω εσένα μου. Σε Κάθεσαι στο πλάι Και με κοιτάζεις διαρκώς Σαν να είσαι μου παλιό Και η με χωράει Έχω εσένα αγάπη μου Και σου το λέω στα ίσια Δεν σε στο δάκρυ Σ ένα αγάπη μου, σε να αγαπήμου, σε κλεώ στα μετίσια. Τα δυο κρεβάτι μου Έχω εσένα αγάπη μου Σε πλέω στα μεθισιά Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Ακούτε λοιπόν τα περί γλώσσα Περί βορές Μακεδονίας Βράζει μισή Ελλάδα Γίνονται αυτά που γίνονται Ακούτε από την άλλη μεριά Τώρα ξέρετε κάτι μέρα της γυναίκας και να έχεις ε, τη φύλαθλο Τώρα τη χουλιγάνα δεν με απασχολεί Μια γυναίκα που ήταν και ε, delivery girl Κατά τον delivery boy ε, Στη δουλειά να τη μαχαιρώνουν ε, άλλοι τέσσερις πέντε χουλιγάνοι Και να την πατάνε στο ξύλο για τα οπαδικά Σου γυρνάει η, η, η τάντερο το θήμα ήταν παραθυναϊκός, λένε οι θήτες Ολυμπιακοί Δηλαδή και αν ήταν αστέρας το θήμα και οι θήτε, ξέρω εγώ Άρης Ή το Ανάποδο ή να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε ομάδα Manchester United και Chelsea Σκοτίστηκα για τις ομάδες όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο Τι νόημα θα έχει το χειρότερο από όλο ότι έχει αρχίσει αυτό και φεύγει Είχαμε επεισόδια στο πόλο Είχαμε εδώ, είχαμε εκεί Δηλαδή βλέπεις αυτή τη βία να βγαίνει και δεν κάνει πια διάκριση και αυτό είναι ένας εκφασισμός της καθημερινότητας στο πιο ωραίο κομμάτι που είναι ο αθλητισμός, που δεν είναι βέβαια μαζικός. Ένα από τα αθλήματα που δεν είναι μαζικά και των πραγμάτων, μόνο μαζικούς θεατές έχει και μαζικά λεφτά, αυτό είναι αλήθεια, είναι το τένις Εμένα μου αρέσει το τένις Δεν λέω κάτι κακό για το τέννις, αλλά δεν το λες και μαζικό άθλημα, έτσι. Έλα που κινδυνεύουμε τώρα να βρεθούμε μπροστά σε εντάσεις τουλάχιστον σχολιογραφικές και θα γίνει τόσο και στα διαδίκτυα γιατί σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα παίξει εναντίον της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας έτσι είναι γραμμένη η είδηση και θα παίξει στο τέννις με την νέα ονομασία ε, ε, γιατί θα είναι οι εθνικές ομάδες των δύο χωρών και γιατί της δικές μας χώρας θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς όλα αυτά πάνε στο τατόι Club και είχε ε, υποβάλει την αίτηση η Ελλάδα για την διοργάνωση του Davis Cup που αφορά στο πρωτάθλη, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών και η Επιτροπή της Παγκόσμια Ομοσπονδίας αποφάσισε να το αναθέσει θα γίνουν λοιπόν το Σεπτέμβριο και η Εθνική Γυναικόν θα έχει επικεφαλή την Μαρία Σάκαρη και θα είναι ο Καλοβελώνης, ο Τσιτσιπάς ο, ο Περβολαράκη. Στη μία πλευρά και να δούμε τώρα πως θα το αντιμετωπίσουμε ως αγώνα Στο γκρουπ μας είναι εκτός από τα Σκόπια, η Εστονία, η Λετωνία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό Το Μαυροβούνιο και η Πολωνία Θα πάμε καλά, Μα, θα πάμε καλά, θα πάμε καλά, θα αφορά σε όλους μας Να είναι καλά το παλικάρι να παίξει καλό τέννις, να δούμε και καλό τέννις τα υπόλοιπα εύχομαι να μην τα δω και να μην τα ακούσω Αλλιώς άσε τον παλιό κόσμο να λέει Η στίχνη του Σακελάριου Η μουσική του Μιχάλη Σογιούλ Στο τραγούδι θα ακούσουμε εδώ τη γλυκερία Γιατί εδώ που τα λέμε Σε ταβέρνες το τρίμερο τον Απόκρεο Χωρίς τέτοια τραγούδια κέφι δεν γίνεται εύκολα Θέλει να σου πω και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Λόγια του κόσμου έχεις να ακού. να κάνει με κακού. Γύρνα και πάλι στα παλιά και μη συγχύσαι σε στάδια. Μη μου είσαι τον παλιό κόσμο, να λέει, να λέει, να λέει. Το φίλι σου είναι μέλη, φίλια με κι εμείς εμέλοι. Κιάσε τον παλιό κόσμο, να λέει, να λέει. ούτε πρόχτες ήταν οι μέρε μου φρυχτές γιατί τα δάκρυα κι οι δεν με αφήσανε στιγμή να χωριστούμε δεν βαστώ ούτε και κάτω με σωστό ρίξε μου δυο μάτιες γλυκές πιάσε τις γολόσσες τι κακέ μη μου είσαι θυμωμένη, έλα που σε περιμένε. Πιάσε τον παλιό κόσμο να λέει. Να λέει, Να λέει. Το φίλη σου είναι κέλι. Φίλα με και μη σε σε παλιό κόσμο να λέ, να ,τι λοιπόν επειδή έχουμε ιερωποίηση την ψήφο και η ψήφο σημαίνει συμμετοχή και επειδή πολλά ακούγονται καταρχήν να ευχαριστήσω για την αντίδραση του Διονύση ξέρει αυτός Χαρά μου είναι όταν βρίσκω τέτοια πράγματα παλικάρι μου, ε, όταν βρίσκω τέτοια κείμενα σαν γι' αυτό που διάβασα πριν και καλό και όλου όλους το διαβάσουν στο katiusa.gr ε, Πάω σε ένα μήνυμα που ήρθε από το φιλοδραμινό Καλησπέρα σε όλους, πείτε μου σας παρακαλώ, έχω εμπερδέψει κάτι Από ό,τι ξέρω σημερινή μέρα θες πίστε ημέρα τιμή για του αγώνε της γυναίκας και την κατάκτηση των δικαιωμάτων τη, κόττα στην παράδοση, που ήθελε του άντρε στα καφενεία και στα γλέντια και τι γυναίκε κλάβε στο σπίτι και όχι ω μέρα γιορτή. Απλά έχω μπερδευτεί με τα τόσα χρόνια πολλά που ακούω. Αν κάνω λάθο, πείτε μου, σα παρακαλώ. Όχι, δεν κάνει λάθο. Απλώ αυτά χρόνια πολλά, τουλάχιστον αυτοί που το λένε και το εννοούν σήμερα και ξέρουν γιατί το λένε, το λένε ει ανάμνηση τη γιορτή τη ημέρα καθιέρωση. Αν ψάξει την καθιέρωση, θα δει ότι μόλι το 1977 την έκανε Παγκόσμια Μέρα, ο oh yeah αν δεν ήταν οι α, λεγόμενες πρώην σοσιαλιστικές χώρες αν δεν ήταν η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε περίπτωση αυτοί οι αγώνες να αναγνωριστούν και να θυμάστε ότι αφορά σαν επέτειος στην πραγματικότητα, σαν σύμβολο σαν ε, ε, ορισμό ε, θυσίες των γυναικών που πέσανε από σφαίρες ε, αστυνομικών προς το Ιφαντουργίνες Λοιπόν, ε, ε, ξέρετε οι, οι νόμοι οι ισότητε, οι εφαρμογές οι εξελίξει της κοινωνίας που γίνονται χωρίς αγώνες ή που γίνονται και με αγώνες αιματηρού δεν σημαίνει ότι ενσωμαντώνονται με τη μία στην οτροπία. Η κατάργηση τη δουλεία στην Αμερική έγινε επί Η ψήφο γενικεύτηκε μετά το 68 των Μαύρων. Και τώρα και μετά τον Ομπάμα που ήταν έγχρωμος πρόεδρο, μαύρο πρόεδρο, δεν φοβάμαι εγώ τη λέξη, δεν σε κάνει ρατσιστή το να πει. Ότι προέρχεται από την α, μαύρη κοινότητα Ότι έχει σκούρο δέρμα δηλαδή δεν, δεν κάνει κάποια αλλαγή αυτό Αυξήθηκε ο ρατσισμός στην Αμερική Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι οι αγώνες Είναι κάτι που πρέπει να δίνετε κάθε μέρα Οι γυναίκες δεν μπορείτε να γίνουν ίσες Επειδή εφαρμόστηκε από το Σύνταγμα του 75 Και μετά η ισότητα ανδρών και γυναικών Η πράξη πόρο απέχει Κι όμως υπήρξαν ε, ε, ε, ε, ανθρωποί και εποχές να θυμίσω δηλαδή για παράδειγμα ότι ενώ λέμε πολλές φορές η πρώτη ήταν η, Ελληνία, η Ελένη Σκούρα το 1953 σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη ότι πρώτη φορά οι γυναίκες ψηφίζουν, στις, οι Ελληνίδες, ψηφίζουν σε βουλευτικές εκλογές μόλις το 1956. Μόλις το 1956. Στην Ελβετία το δικαίωμα το πήρανε το 1970-71. Το Στην Ελβετία. Επομένως έχει νόημα το 1950 να γράφεται ένα τραγούδι, α, το «Η γυναίκα που ψηφίζει» και να είναι η σύνθεση του Απόστολου του Καδάρα, η στίχη του Κώστα του Μάνεση και να το τραγουδούν εδώ η Μαρή Κανίνου και ο Αθανάσιος Ευγενικός. Γυναίκα που ψηφίζει. Φαίνεται δε ότι έχει και την ηρωνία του μέσα το α, τραγούδι και την εμπεριέχει αφού λέει «Στα Υπουργέ με του Π θα μπαίνω μέσα» και έτσι σε θα έχω τα μέσα. Mm. Άμα μπει με τέτοιου όρου, τότε αρχίζεις και μετά τάση αλλαγέ του συστήματος και όχι μόνο το δικαίωμα στην ψήφο. Ήθε να φύγω πια τη ρουτίνα. Απ' το συζύγου τη χαβιά και την κουζίνα. Ήθε <Τι> να φύγω πια τη ρουτίνα. Απ' το συζύγου τη χαβιά και την κουζίνα. Έξωσία, καμελό, δεν ανήκω. Δεν έχει τώρα, κάζε σήκω, σίγω. Στην εξωσία, καμελό, έχει τώρα, κάτσε, κάτσε, σηχο, σηχο. και θα και δημαρχήνα. Στα Υπουργεία με του θα μέσα έτσι σε όλες τις δουλές τα χωτά μέσα Στα Υπουργεία με τούτε θα μέσα έτσι σε όλες τις δουλές τα τα μέσα Κάτσε, κάτσε, σίγου, σίγου Στην εξουσία κανενός κι αν δεν, δεν έχει τώρα Κάτσε, κάτσε, σίγου, σίγου Λοιπόν, εμ, ανάμεσα στην πράξη Στην πολιτική, την πράξη και τη θεωρία, oh, ξέρετε ευχολόγια και με αφορμή τη μέρα της γυναίκας μπορούμε να επεκταθούμε και λίγο παραπάνω καθώς τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, ε, η Goldman Sachs, μόλις σας πω Goldman Sachs τι αισθάνεστε mm. κάτσε σε capital control, κάτσε σε ε, ε, εκτιμήσεις, κάτι σε χρέη, κάτι σε αποκατάσταση των τραπεζών κάτι σε 8 που είχε έρθει κατά πάνω σα ε, και ε, χρυσοπληρώνεται γι' αυτό. Λοιπόν, <coughs> η Goldman Sachs έγινε η πιο πρόσφατη τράπεζα στη Wall Street που εγκαταλείπει τον αυστηρό ενδυματολογικό της κώδικα υπέρνει σε ευέλικτη προσέγγισης που μπορεί να εκτιμηθεί από τους millennials που η εταιρεία προσπαθεί να προσλάβει. Καταλάβατε κάτι. <συσχε> <συσχε> λοιπόν, ε, ψάχνει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι κατάλληλοι νέοι αυτό σημαίνει millennials, νέοι που έχουν γεννηθεί μετά το ε, 2000 και θα είναι και παιδιά που θα του επιτρέπεται να ντείνονται λίγο χαλαρότερα. Ο κύριος Δέιβιτ Σόλομον, το οποίο συνήθεια είναι να κάνει τον DJ τα Σαββατοκρίακα για χόμπι, ούτε ξέρετε τι βγάζει, τον άμπακο. Βγάζει τον ετήσιο προπολογισμό ενδεχομένως του ΕΚΑΣ για πλάκα το χρόνο. Αυτός ο τύπος ε, θέλει να κερδίσει το νεότερο εργατικό δυναμικό και έφτιαξε ένα εσωτερικό σημείωμα. Το ίδιο το είχε κάνει η JP Morgan, Chase αν και λέει το προσωπικό ότι η υιοθέτηση του καθημερινού casual είναι περιορισμένη γιατί οι τραπεζίτες φοβούνται ότι αν εμφανιστούν με τζιν θα στείλουν στους προσταμένους του το μήνυμα ότι δεν έχουν συναντήσει εκείνη την ημέρα. <coughs> η Goldman Sachs λοιπόν έφερε ένα casual dress code για το τεχνολογικό προσωπικό των 8.000 ατόμων δηλαδή επιτρέψει το τεχνολογικό προσωπικό στην πιο ε, λιγότερο φαινόμενη προς τα έξω εργατιά δηλαδή Α, να μπορεί να βάλει κάτι πιο σπορ πιο casual mm. το υπόλοιπο οι 36.000 άτομα άνδρες, γυναίκες ε, πρέπει να είναι πιο σοβαραντημένοι γιατί έχουν να κάνουν τραπεζίτες και ραντεβού και ρητά απαγορεύονται τα κοντά παντελόνια στους άνδρες mm. λοιπόν επειδή αυτά δεν τα αντέχω α, αυτό να το σκέφτεστε κάθε φορά που ακούτε γιορτέ, για πράγματα που στην πραγματικότητα στην, στην καθημερινότητα στη ζωή φτάνουν να είναι πολύ λιγότερα από αυτά για τα οποία χήθηκε αίμα, κόπος, υδρότας και αγάπη. Μπείτε στη θέση μιας νοσοκόμας με τρία παιδιά που δουλεύει σε διαφορετικά ωράρια, που έχει την πεθαρά της άρρωστη, τη θιά της άρρωστη, τον άντρα της άνεργο και βρίσκεται στην κατάσταση να καλύπτει όλους τους ρόλους και ολόκληρο το κράτος προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα και να υφίσταται και την κριτική αν δεν χαμογελάσει. Λοιπόν... Λέω να σας αποχαιρετήσω με κάτι ευχάριστο και χαρούμενο γιατί ο Αλκιόνος Ιωαννίδης το 2017 ηχογράφησε ξανά το κορίτσι μου του Μανώλη Χιώτη σε στίχους και μουσική το 1950. Με αυτό λοιπόν να σας αποχαιρετήσω φίλες και φίλοι ήταν ο Real FM στο να καλέλης το μικρόφωνο, Νάντση καλέλη στη μουσική Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Καραγευρέκης στον ήχο Ηλίτσα Ζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε όλους και όλες, καλό τριήμερο, καλά κούλουμα. Κοίταξε, βρε κοσμέ, κορίτσι που το έχω. Και το χω να μιστάξει και μη βρέξει. Για κοίταξε, κορμάκι, στήθο περιστεράκι. Μέσα σε χίλια δυο το διαλέξει. Για κοίταξε, κορμάκι, στήθο περιστεράκι. Μέσα σε χίλια δυο το διαλέξει. Και μια ματιά που σφάζει, Για κοίταξα δερφέ μου ένα μάτι. Φρειδάκι σαν γαϊτάνη που θυμάτι σε κάνει. Ματιά που σαϊτιέ είναι γεμάτη. Φρειδάκι σαν γαϊτάνη που θύμα τη κάνει. Ματιά που σαϊτιέ είναι γεμάτη. Σε τώρα μπαίνει αν έχω στο κορίτσι όξο πέσει. Είναι στι χίλιε πρώτη καιρότα και το χιότι θάρις και Το λαχίο μου έχει πέσει. Είναι στι χίλιε πρώτη καιρότα και το χιότη θάρις και Το λαχείο μου έχει Σε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιε δυο τοχό διαλέξει. Κοίταξε κορμάκι, στήθο περιστεράκι, μέσα σε χίλιε το τοχό διαλέξει.